Να καλημερίσω γιατί έχουμε ανάγκη περισσότερο απ' όλα τον, τον καθαρό λόγο, τον, τον λόγο το που θέλετε προκύπτει μέσα από μια ισχυρή διανόηση και τον ευχαριστώ θερμά γιατί συχνά όποτε ε, έχει χρόνο ε, δεν μα χαλάει το χατήρι να έχουμε μια συνομιλία, συνομιλία μαζί του για να μπορούμε να καταλάβουμε να αποκωδικοποιήσουμε την καθημερινότητα. Να καλημερίσω να καλωσορίσω στο ραδιόφων του Α' τον καθηγητή Φιλοσοφίας τον κύριο Χρήστο Γενάρα. Τι κάνετε κύριε καθη ε, είμαστε με το σε, βα, βαθιά πληγμένοι στις διαπραγματεύσεις, βαθιά πληγμένοι στο αν τελικά θα υπογράψουμε ή δεν θα υπογράψουμε μνημόνιο ή σιριζόνιο όπως το λέω εγώ. <σχυρ> Την ίδια στιγμή προσπα... ε, ανάβουμε ένα κερί στην, στα Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας και ζητούμε από εκεί η ελπίδα. Την ίδια στιγμή ε, σφάζονται οι συνδικαλιστές στο νοσοκομείο γιατί δεν θα πρέπει να πάνε εκεί τα λείψανα, γιατί έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω αν τα προβλήματα τα προκάλεσαν, τα λείψανε ή αν τα λείψανε, πρέπει να λύσουν τα προβλήματα. Την ίδια στιγμή θολεί η κοινή γνώμη, θολωμένη η κοινή γνώμη προ δεν καταλάβει τι είναι η ρήτρα με την που τόσο πολύ μιλάμε με και πολιτική, ε, χωρί να κατανοεί κατά πόσο αλλάζει αυτό την, ε, τη ζωή όλων μα. Θολό τοπίο, ε, καθηγητά. Ναι, ναι. Ε, και είναι φυσικό. Εσύ, είναι. Ε, φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε συνεχώ από το δαχώ το χειρότερο. Γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στον ορίζοντα κανένα φως ε, άλλων διαφορετικών αξιολογήσεων, διαφορετικών προτεραιοτήτων. Κάτι να πιστέψει ο Έλληνας, κάπου να βρει μια διέξοδο ε, α, απαλλαγής από αυτή την συντριπτική πραγματικά εναγώνια αναζήτηση ε, οικονομικής προτεραιότητας. Και να προσθέσω στα όσα αναφέρω από την επικαιρότητα που ε, ήρθε και από το Σαββατοκύριακο, ε, έχουμε και την τοποθέτηση της Προέδρου της Βουλής της κυρίας που την αναφορά περι... σκίζουμε τα μνημόνια, η οποία ήταν να θέλετε και το ισχυρό σύνθημα, είτε καταργούμε όλα με ένα, με ένα νόμο, ε, προεκλογικά για το κυβερνών ε, κόμμα, ότι δεν είναι απλά ένα σχήμα λόγου. Ε, και επίση, ε, χαρακτήρισε η κυρία Ζωή την, το Eurogroup, στο οποίο συμμετέχουμε και έχουμε συνυπογράψει και είμαστε, ε, θέλουμε να δηλώνουμε τέρι και ζητάμε βοήθεια ή ε, ε, εξωθεσμικό όργανο. Δεν είναι όπω η πολιτική γραμματεία, α πούμε, παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορούν εκεί συζητάνε μεταξύ του. Ε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κύριε Καθηγητά, Κοιτάξτε, κύριε, και πού ακριβώ δείχνει το πόλι, εάν... έχει ψηφίσει και τι να περιμένει. Από Εάν μείνουμε στη συμπτωματολογία, δεν θα δρυώσουμε ποτέ πραγματικά. Είναι καθημερινή σωρία τέτοιων περιστατικών που δείχνουν ότι αυτή η κοινωνία πια δεν έχει στόχου, δεν έχει προσανατολισμούς. Είναι μια κοινωνία σε ζωόδα επίπεδο που ζητάει μόνο και απασχολείται μόνο με οικονομικά θέματα. Αν είναι αριστερά αυτό που επαγγέλλεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε καταλαβαίνετε ότι πλέον κατεδαφίζεται η τελευταία ελπίδα μιας συλλογικότητας να ασχοληθεί με τις κοινωνικές προτεραιότητες. Υποτίθεται ότι είναι ένα κόμμα τη αριστεράς και δεν ασχολείται παραμόνο, μόνο με την οικονομία. Ενώ ταυτό, ταυτόχρονα καταστρέφει μεθοδικά τις υποδομές ύπαρξης κοινωνίας. Αυτά που και ο κ. Μπαλτάς αυτόν τον καιρό, είναι ασυγκρήτως χειρότερα από οποιοδήποτε μημόγειο θα μπορούσε να επιπληθεί στον τόπο. Διότι δεν είναι υπερβολή, δεν είναι λεκτικό σχήμα αυτό. όταν ξανα, Πέραν το ότι ξαναγυρνάει στον Εφιάτη του 1981, άρα ξαναγυρνάει για να φέρει την ίδια, πώς θα σας πω, τον ίδιο αμοραλισμό, την ίδια καταστροφή κάθε αναφορά σε άξονα εθήνης. Όταν καταργεί η βαθμολογία πάλι στο Δημοτικό Σχολείο, όταν καταργεί τα σχολεία της αριστεία, όταν στα πανεπιστήμια επαναφέρει πάλι αυτόν τον πρωτογονισμό των φοιτητικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, λέω πρωτογονισμό γιατί πρέπει να είσαι κάθρος για να αντιλαμβάνεσαι ότι το παιχνίδι τη γνώση, τη παιδεία, τη παίζεται με δικαιώματα και δικαιώματα εκτό βέβαια πεδίου σπουδή. Το δικαίωμα να επιβάλλει εσύ στον δάσκαλό σου του όρου με του οποίου θα σπουδάζει. Είναι ταρατόδι πράγματα αυτά. Και εμεί ασχολούμαστε εάν θα μα δώσουν τώρα την, παρο, την, ε, ε, ε, μια παροχή για να μπορέσουμε να, να έχουμε ρευστότητα, ή θα μα σε πέντε μέρε, σε τρει μέρε. Δηλαδή, τι να σα πω, ε, έχει γίνει περιττή κάθε συζήτηση, κάθε σχολιασμό. Φανταζόμουν ότι αυτό το βρεδί, αυτό ο Τσίπρα, ο οποίο έχει χάρισμα, έχει σαφώ ηγετικό χάρισμα, είχε κάποιο όραμα, είχε κάποιε κοινωνικέ αμεσθησίε. Και μπορεί να έχει, δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν έχει την πείγμη να μπορεί να συγκροτήσει επιτελείο. Δεν είναι δυνατόν να, να προχωρά σε με την Ευρώπη για το πώ θα λύσει την καταστροφή, το πρόβλημα τη καταστροφή που έχει συντελεστεί και πρώτον να αδιαφορείς για υπουργού σου οι οποίοι αποκαλύπτουν δεν έχουμε σέβομαι ότι δεν τους ήξερε από πάντοτε ή δεν είχε μελετήσει καλά τις, τις δυνατότητε τους <σχελίδι> γιατί δεν τους απολύει αφημερών όταν έχει περιπτώσει στις τόπος του κυρίου Κατρούγκαλου ή όπως ακόμα και ο, ο, ο πραγματικά πολύ ε, χαρισματικός κύριος Βαρουφάκη, έχει προκαλέσει τόσο πολύ με τον αρκησισμό αυτόν, τον επαρχιώτικον αρκησισμό, τον επιδικτικό αρκησισμό, που δεν χωράει σε μια κυβέρνηση την ώρα που η χώρα πεθαίνει. Ξέρετε, ο κύριος Βαρουφάκη έχει δηλώσει προχθές σε ένα τυχαίο ραντεβού που είχε με δημοσιογράφο, που έτυχε να πετύχει έξω του σπίτι του, ε, ότι ε, θα κάνουμε τα πάντα, ε, αυτή η κυβέρνηση όσο παραμένει, για να διασωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Απιτρέψτε μου, αλλά επειδή μιλάει μόνο για τις μισθού ε, του Δημοσίου, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βαθιά διχαστικό εφεύρημα, ε, το οποίο κλειδώνει μια ρητορική, οποία είναι νοσηρή για, για όλου μα. Είναι σαν να σε όλου αυτού που ξεσήκωνε για να συμψηφίσουν προεκλογικά, τους σε όλους τους του ξεσήκωνε όλου του απολυμμένου του, του ιδιωτικού παράγοντα, όχι μόνο του Δημοσίου, πάνω στα κάγκλα τη ε, ΕΡΤ γι' αυτό το απαράδεκτο, αν θέλετε, διακόπτη. Τον ξαφνικό διακόπτη. Και τώρα ξαφνικά του βάζει την άκρη και λέει εγώ θα κάνω τα πάντα για να διασώσω του μισθού του δημοσίου. Και δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα την γίνεται, γιατί αυτά έχω να διασώσω. Είναι σαν να μην γνωρίζει τι γίνεται δίπλα σου. Σαν να μην συζητά την γειτονιά σου. Όπου κατακλείζεται από καταναγκαστική ενεργία δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που ζουν ανάμεσά μα και πρέπει να ζήσουν τι οικογένειέ του και μπαίνουν σε βαθιά κατάθλιψη. Σε μια κοινωνική. Ε, νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί εγώ να σκέφτομαι λάθο, αλλά αυτό σκέφτομαι αυτό καταφέρω. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσει καμία κοινωνική πολιτική όταν έχει βάλει όταν έχει βάλει κάποιε προποθέσει αλλαγή του κοινωνικού αισθητηρίου. Δηλαδή, όταν μια αριστερή κυβέρνηση αναλαμβάνει να βγάλει τη χώρα από την καταστροφή από το χάος, Δεν είναι δυνατόν να αγνοεί τον παράγοντα κοινωνική αδικία. Δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινάει από το να, από το να ζητήσει ευθύνε και, και να προχωρήσει σε δίμευση περιουσιών από το κοινωνικό χρήμα που κλάπηκε τις τελευταίες δεκαετίες ασίδωτα. Βλέπετε στον δρόμο; μιλάμε για κρίση και για καταστροφή. Τι οι αυτοκίνητες κυκλοφορούν. Πολύ κοινά πράγματα. Ποιο κόσμος, τι κόσμο, τι τυπλή, μάζες κόσμου τεράστιε, καταξίζουν τα υπερπολιτερή εστιατόρια. Τα, τα, τα, τα, τα καταστήματα που φέρνουν από το εξωτερικό πάρα πολύ ακριβά αντικείμενα. Από πού βγαίνει αυτό το χρήμα? Είναι κομματικό χρήμα το οποίο εκλάπει από το, από το κοινωνικό κορβανά, από το κρατικό κορβανά τι τελευταίε δεκαετίε. Δεν θα δώσει κανεί λόγο για αυτά τα πράγματα. Δεν θα παραπαινθεί κανένα έλεο. Συνάρα, μπο... Και αν δηληθεί αυτό ε, το πρόβλημα που λέει η ψυχολογική βάση για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Τι να είναι, εξωφρενικά εξωχρενικά πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στην παιδεία και αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της ε, ε, ε, εξακολουθητικής κοινωνική αδικίας, δεν είναι. Είμαστε μια χώρα καταδικασμένη που θα, ε, ε, ε, νομίζω ότι είναι αναπότρεπτο πια το τέλο, Και όταν λέω ο τέλος εννοώ με πια η διάλυση. Ξέρετε κάτι, έχει χαθεί και η. Και λίγο η ντροπή. Αυτό το τάκτ του πολιτικού που. κακά τα ψέματα. Όλοι οι πολίτες γνωρίζουν την πολιτική κατά πλειονότητα. συνήθω λένε ψέματα. Και αυτό πολλέ φορέ του συμπαθούν κιόλα. Γιατί του λένε ένα καλό ψέμα που του βοηθάει στην ψυχολογία του. Ε, Δυστυχώ συμβαίνει κι αυτό. Αγαπούν τα ψέματα και σου λέει θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Αλλά αυτού μου λέει μια καλή κουβέντα. Δεν μου λέει όχι σε οτιδήποτε του ζητάω ή οτιδήποτε μένα με φοβίζει. Τώρα πια έχει χαθεί και ξέρετε κι αυτό το τάκτο. Και γυρίζουν πολιτικο δημοσίω και λένε όπως ε, παράδειγμα περί του σκησίματος μνημονίων όπως είπε και ο κ. Κωνσταντοπούλου ήταν σχήμα λόγου είχε προηγηθεί ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος ο καθηγητής ο οποίος είπε ότι εντάξει είπαμε τάξαμε είπαμε και στη Θεσσαλονίκη τα, τα, είπαμε θα έχουμε γρήγορες λύσεις είπαμε θα τα, θα τα καθαρίσουμε όλα εντάξει είπαμε και υπερβολέ. τι να κάνουμε έτσι είναι αυτά δηλαδή τώρα πια ξέρετε, έχει αν πιστεύω ότι ο πόλη έχει εθιστεί στο να τον κοροϊδεύσει και μετά, δηλαδή να το κουνά και το δάχλο αφού τον εξαπατήσει, γιατί απλά σ' να τον εξαπατήσει, νομίζω ότι πολύ, πολύ προωρό είναι αυτό. Δεν είναι ακόμα το έτοιμο ο ένα πόλη να δεχτεί και αυτό. Δηλαδή και να ξέρει σε ψήφιση γιατί πίστευε ότι δεν θα κάνει όλα αυτά που λε, θα κάνει ούτε τα μισά. Αλλά μετά το του κουνά και το δάχλο τον κορόδευσε, νομίζω ότι αυτό θα εξοργήσει πολύ κόσμο. Και φοβάμαι για τι όποιε μελλοντικέ αντιδράσει τη κοινωνία των πολιτών που έχει καταλληποθεί πάρα πολύ. Έχετε Έχετε και η τραγωδία είναι ότι δεν έχει να πιστέψει σε τίποτε άλλο σε πολιτικό επίπεδο. Διότι οι άνθρωποι που μα οδήγησαν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εντελώ, όχι, όχι απλώς η ίδια ποιότητα, αλλά πολύ ακόμα χειρότερη ποιότητα. Μην μη, μη ξεχνάτε ποιοι παρετήθηκαν και γιατί παρετήθηκαν. Για να γλιτώσουν πραγματικά τι συνέπειε των εγκλημάτων τα οποία έκανα του πελατειακού κάτους, το οποίο προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν ενεργό, μέχρι την παραμονή της παρατησής τους. Σα πύλα. Σκέτη σα Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να τα λέμε καν. Δεν έχει νόημα ούτε καν να τα Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Αυτή η κοινωνία δεν έχει πλέον αντιστάσει. Ούτε καν από παράγοντε εκτός του πολιτικού σκηνικού. Κάποιε κοινωνικέ ομάδε, κάποια, κάποια, κάποια κοινωνικά λειτουργήματα. Άνθρωποι οι οποίοι αξιώθηκαν από την κοινωνία να αποκτήσουν, να ανέβουν σε θέσει κέρδη κοινωνικά. Και δεν αντιδρούν, δεν λένε τίποτα, δεν παρεμβαίνουν, δεν απαιτούν. Πηγαίνουμε λοιπόν με χρυσά τα μάτια όλοι μαζί που το χάο. Καθηκητά μου πείτε, μας σας παρακαλώ λίγο τενά, ουσίες, για, ε, την αγουσιασία για την των ψάνοντα της Αγιά Ζαβάρας ε, σε ελληνικό έδαφος ήταν... Ε... Είναι, είναι μία έκφραση mm. της ε, παρακμίσμας την οποία έχει αυτή η κοινωνία. Κοιτάξτε, εγώ θα, δε, θα καταλάβαινα μια ενωρία, δηλαδή ένα ζωντανό εξυσιαστικό σώμα, μια εξυσιαστική κοινότητα ενωρία. Να έχουμε ζητήσει να τις φέρουν τα Λείψανα ενός Αγίου. Είναι μια παράδοση μέσα στην Ορθόδοξη Τησία, αυτή η τιμή των Αγίων Λείψαναν. Άρα αυτό να γίνεται με υποδοχή αρχηγού κράτους και με, και με περιφορά στα νοσοκομεία και σε, και, και σε άλλους λαγούς και να γίνεται ένα είδος περιφερόμενου θειάσου. Είναι εξωχρονικά πράγματα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ε, παρουσία, πώς να σας πω. Δεν υπάρχει μια πλημαντική ε, ε, ε, μέσα στην εκκλησία. Ο καθένας δουλεύει με τους όρους να πουλάει θυσία, όπως οι άλλοι πουλάνε αριστερά ή κάποιοι άλλοι πουλάνε, δεν ξέρω τι. Εγώ πουλιάται θυσκεία. Να ικανοποιηθεί το ενστικτόδες θρησκευτικό ένστικτο ε, ε, του ανθρώπου που θα Ευχαριστώ θερμά και την ε, κουβέντα μας κύριε Γεωναρά, την είχαμε ανάγκη. Να είστε καλά. Να είστε Να... καλά. Να είστε καλά.